Στίχη 17 έως 20. Προσοχή από τους ψευδοδιδασκάλους. 17. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, να παρακολουθείτε σαν άγριπνη σκοπή εκείνους που δημιουργούν τα διαιρέσεις και τα σκάνδαλα και πολιτεύονται αντίθετα προς την αποστολική διδασκαλία την οποίαν σύσαι μάθατε. Σημαδεύσατε τους και φεύγετε μακράν από αυτούς. 18. Διότι τέτοιοι άνθρωποι δεν δουλεύουν στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν, αλλά στην κοιλίαν του. Ζητούν να καλοπεράσουν εις των οπαδών τους και με καλούς λόγους και επένου, εξαπατούν τα σκαρδία των απονειρεύτων. 19. Σας γράφω αυτά, διότι οι υπακοοί σα έφτασαν τα όλων και επόμενον είναι να σπεύσουν ούτε να την εκμεταλλευτούν. Χαίρον λοιπόν όσον αφορά εσά. Σας θέλω όμως να είστε συνετοί και διακριτικοί όταν κάνετε το καλό, ώστε να μην σας εκμεταλλεύονται οι επιτίδιοι. Συγχρόνως δε να είστε αγνοί και αμέτωχοι από κάθε κακόν. 20. Ο Θεός δε που δίδει την ειρήνην θα συντρίψει γρήγορα κατά από τα πόδια σα τον αίτιο των διαιρέσεων και σκανδάλων σατανάν. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας.